Βρίσκω το κενό. Καλλιεπτό μισογεμάτο που τυριανερού με χαρτί. που πέφτει μαλακά και δεν βρέχεται εντό μόνο. Καλύπτει και μου χαμογελά. Σαν ταμία σε φοριακό. Σου έχει λόγο Βλέπει τον φίλο πάνω μου.